Την προηγούμενη φορά είχαμε πει να μιλήσουμε να πούμε μερικά πράγματα αυτήν τη φορά για την διάκριση. Γιατί είχαμε είχαμε αναφευστεί πολλές φορές στο θέμα της διακρίσεως και κάποιος από εσά είχε, είχε μιλήσει για το τι είναι η διάκρισης και πως την αποκτούμε αυτήν τη διάκριση που μάλιστα οι Πατέρες έφτασαν στο σημείο να πούν ότι η πιο μεγάλη από όλε τι αρετές είναι η διάκρισης και αυτό φαίνεται σαν να έρχεται σε μια πούμε, αντίθεση με αυτό που η Γραφή λέγει ότι από όλε τι αρετές η πιο μεγάλη είναι η αγάπη, μίζων πάντων η αγάπη. Αλλά είπαν οι πατέρες ότι και η αγάπη ακόμα όταν είναι αδιάκριτος όταν είναι χωρίς διάκριση είναι επικίνδυνη. Δηλαδή η διάκριση είναι αυτό το μέτρο προποντινά το οποίο μετρά και κρίνει και διακρίνει τις διάφορες ενέργειές μας. Ας πούμε ένα παράδειγμα. ένα άνθρωπος ένα άντρας ας πούμε, βλέπει παραδείγματο χάρη μια άλλη κοπέλα η οποία κινδυνεύει. ή είναι μόνη τη, ή έχει ας πούμε ανάγκη από βοήθεια. Και κινείται από μια αγάπη, από μια συμπάθεια και πηγαίνει κοντά στην κοπέλα λέει, να την βοηθήσει. Μη έχοντας όμως διάκριση, στο τέλος αυτή η αγάπη η οποία ήταν στην αρχή αδελφική και φιλική και πνευματική στο τέλο καταντάσταρκική και πολλά άλλα πράγματα και έπρεπε να έχει τη διάκριση να καταλάβει ότι έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικός και να μην ε, πάει να κάνει πράγματα που οι δυνάμεις του δεν επαχούν. Όπως <coughs> λέγει ο Αβάης ότι <coughs> στο πνιγόμενο στον ποταμό να δώσεις Τη ράβδο σου και όχι το χέρι σου. Πνίγεται ένα άνθρωπο με στο ποτάμι. Παλαιότερα από είχε ποτάμι. Λοιπόν, πάει να το σώσει κάποιο. Αν του δώσει το χέρι σου, θα σε τραβήσει και εσένα σε πάρει μαζί του. Δεν θα έχει τη δύναμη να τον βγάλει έξω. Αν το σώσει, ενώ αν του δώσει το παστούρι σου, τη ράβδο σου, τουλάχιστον αν τα καταφέρει να τον βγάλει, τον έβγαλες. Αν δεν τα καταφέρει, τουλάχιστον μη σε πάρει και μαζί του. Έτσι αφήνεις τον παστούρι και χάνεται μόνο έναν αντί να χαστούν δύο. Ε, η διάκριση λοιπόν είναι αυτού το μέτρο το οποίο μετρά και κρίνει τις πράξεις μας, τις ενέργειές μας, τα λόγια μας, τις κρίσεις μας, τα διανοήματά μας. Όμως αυτή η διάκριση είναι πάντοτε ασφαλές κριτήριο για μας. Σίγουρα όχι, γιατί η διάκριση λειτουργεί στον άνθρωπον όταν ο άνθρωπος προηγουμένος τον αυτόν του από τα πάθη και την αμαρτία τον αυτόν του από την ε, ιδιωτέλεια και την πονηρία και στη συνέχεια αφού γίνει καθαρός μπορεί να κρίνει τα πράγματα απαθώς ενώ ένας άνθρωπος εμπαθής ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υποδολομένος στα πάθη του, αυτός ο άνθρωπος θα κρίνει βάσει των παθών του. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος θα κρίνει βάσει των παθών του. Δηλαδή ε, εμένα μου συμφέρει κάτι ας πούμε και έρχεται μια ώρα που πρέπει να, να αποφασίσω ένα, ένα πράγμα. Επειδή είμαι ακόμα εμπαθής άνθρωπος και υποδολομένος στα πάθη μου, άρα και οι κρίσει μου δεν είναι καθαρές και δικαιολογώ τις πράξεις μου. Λέω, κοίταξε, ε, δεν πειράζει ας να του κλέψω αφού με κλέφτη, Ή αφού κλέφτει άλλου ανθρώπους, θα του κλέψω. Θυμάμαι κάποτε έλεγε, ήρθε ένας εις ένα παιδί έτσι λίγο απλό, λέει, τα κλέφτη του μάστρου μου χρήματα κάθε μέρα, αλλά τα κάνουν όλη η ε, γιατί το κλέβεις, ρε λέει επειδή τι κλέβει του κόσμου αφού τον βλέπω λέει που κλέβει τον κόσμο έτσι κι εγώ έλεγε να τον τιμωρήσω του κλέβω κι εγώ λεφτά αλλά δεν τα χρησιμοποιώ θα κάνω λεμοσύνη καλά κάνω του <σκίτρια> λέει ο Γιώργος ασκευόμενος τι να σου πω το λέει δια Χριστός αλλούς είχαμε δια Χριστό πρώτη φορά δεν <σκίτρια> ακούσαμε το λέει δια Χριστό κλέφτες τώρα γι' αυτό για καλό και για κακό μην και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, ναι, δεν μπορείς με πούμε να, να μερικά πράγματα να τα κρίνεις βάσει τον παθό σου και βάσει της, τον, αυτό που έχει μέσα. σου. Ε, η διάκριση είναι, καθώς λένε οι πατέρες, της υπακοής, της ταπεινώσεως δηλαδή. Δηλαδή, ο άνθρωπος διακρίνει σωστά μόνο όταν απαλλαγεί από το δικό του θέλημα και τι δικέ του κρίσεις. Αυτό είναι πολύ εντονό και το τονίζουν πολύ πατέρες, κυρίως στους πνευματικούς, αλλά σε κάθε άνθρωπο. Λένε ότι ο πνευματικός πρέπει να είναι απαλλαγμένο προλήψεων, δηλαδή απαλλαγμένο προκαταλήψεων. Αν εγώ παραδείγματο χάρη θέλω ας πούμε, να στρέψω τους ανθρώπους προς την πλευρά, κι έρχεται ο άλλος κοντά μου και πριν τον ακούσω, πριν τον μου πει ο ίδιος τι θέλει, προσπαθώ να τον κατευθύνω εκεί που θέλω εγώ, χωρίς να λάβω υπόψη μου τι θέλει ο άνθρωπος ή τι μπορεί να κάνει, αλλά θέλω παραδείγμας χάρη εγώ να τον... να τον πιέσω να γίνει μοναχός ας πούμε. Οπότε ε, δεν λάβω υπόψη μου το τι θέλει ο άνθρωπος ή τι μπορεί να κάνει, αλλά αρχίσω με, τον, με τρόπο να τον πιέσω να κάνει κάτι που θέλω εγώ. Αυτό είναι λάθος. Γιατί σημαίνει ότι ε, κρίνω και ενεργώ βάσει τον προκαταλήψεών μου. Δεν μ' αρέσει ο γάμος. Οπότε αφού δεν θέλω να παντρεύονται οι άνθρωποι, θέλω να γίνουν όλοι, να μένουν όλοι ελεύθεροι. Άρα τους πρόχνω προς η καποιος λεει δεν μ' αρέσει να πηγαίνουν στρατιώτε οι άλλοι. Γνώρισα μια περίπτωση κάποιοι ο οποίος δεν του άρεσε να πηγαίνουν στρατιώτε ή αντιάνθρωποι. Γιατί επίση θεωρεί ότι ο στρατό είναι κακό, είναι αντιευαγγελικό κτλ. Οπότε διοχέτευε αυτή τη διδασκαλία του με του άλλου ανθρώπου. Είχε δηλαδή προκατάληψη μέσα του. Μόνο μπορεί να θέλει να γίνει στρατιωτικό. <coughs> <Συγγνώμη. coughs> μπορεί να θέλει να γίνει στρατιωτικό. Ένα άγιο άνθρωπο. Τι θα του έλεγε, Κοίταξε, θέλει να γίνει στρατιωτικό. Γίνε στρατιωτικό, αλλά γίνεται ένα άγιο στρατιωτικό, όπω ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Δημήτριο, που ήταν στρατιωτικοί και είναι ανάγκη. Δεν πρέπει εσύ να τον να το πρόχειρει βάσει αυτό που εσύ θέλει. Άρα και στι δικέ μα ενέργειε και στι δικέ μα κρίσει, είτε του εαυτού μα, είτε των άλλων ανθρώπων, είτε γενικά πράγματα. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στον εαυτό μας, η συγκρίση του εαυτού μας, αφής ο εαυτό μας είναι και δουλωμένος στα δικά του πάθη. Από ακόμα ένα παράδειγμα που μέχρι τώρα στον νου. Ε, έχουμε πολιτικέ, πολιτικά θέματα ή εθνικά θέματα και βλέπετε ένας τοποθετείται υπέρ μιας παρατάξεως, ένας τοποθετείται υπέρ και όταν έρχεται και μα ρωτά, α πούμε, ο άλλος, τι να κάνω, τότε ανάλογα με αυτά που έχω μέσα μου, προσπαθώ να σπρώξω. Δεν κοιτάζω να του δώσω κριτήρια σωστά, αλλά κοιτάζω να του κάνω αυτό που εγώ νομίζω ότι είναι σωστό. Γιατί δεν είμαι απαλλαγμένο τον προκαταλήψεό μου. Δεν ξέρω εάν το δίνω σωστά ή να το καταλάβετε, αλλά θέλω να πω ότι όσο ο άνθρωπος είναι επαθής και δούλος εις πάθη του, η του, στα του δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στις κρίσεις του γιατί οι κρίσεις εκείνες είναι εσφαλμένες πολλές φορές. Να μου πει κανένα τώρα τότε τι κάνουμε, Εμεί όλοι είμαστε εμπαθείς. Τι κάνουμε λοιπόν, τι κάνουμε, γι' αυτό ο Θεός μας έδωσε κριτήρια αντικειμενικά. Μα έδωσαν αντικειμενικά κριτήρια. Τα οποία τι είναι, Είναι οι εντολέ του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού. Πριν κατέβω να σας δω, εκεί που είμαι στο κελί μου, διάβαζα έτσι έναν απόσπασμα από το γεροντικό που έλεγε το εξή. Πήγε ένας άνθρωπος σε έναν Αβά, σε ένα Γέροντα. Λέει Αβά, ξέρεις ο γείτονά μου, με ενοχλεί πάρα πολύ και μου έπιασε και τα πράγματά μου. Και... Με κατηγορά, με ενοχλεί, με παρεμποδίζει, τι να κάνω. Του λέω ο Γιώναντας, όπως σε φωτίσει ο Θεός, κάνει. Συνεχίζει εκείνο. Ε, πολλές φορές τον συμβούλεψε να σταματήσει και τον, τον επαρεκκίνησε να μην κάνει αυτά τα πράγματα, αλλά εκείνο συνεχίζει και δημιουργεί προβλήματα. Και εγώ θέλω να τον τιμωρήσω. Να τον τιμωρήσω. «όπως ευχωτήσει ο Θεός», του λέει πάλι ο γέροντος, διότι τον έβλεπε ότι δεν αλλάζει γνώμη. Συνεχίζει ο άλλος. «Αποφάσισε να τον πάρω στο δικαστήριο και να ζητήσω τον κατά δικά σου, αφού με ενόχλησε και έπιασε τα πράγματα μου και δεν τα φέρνει πίσω». «Να τον κάνω». «Όπως νομίζεις», του λέει. «Εντάξει, δώσ' μου την ευχή σου να πάω να τον κάμω; οπως νομιζεις «Δε εδώ μου την ευχη να κάνω με προσευχή να τον κανω Δεν καλα στασου να με προσευχη να παμε να παει και στάθηκα τη προσευχή, εσήκωσε τα χέρια του Γιώργου, τα σκέφτηκα. Δηλαδή, λέει: Το πατέρι μόνο. Πάτερι μόνο, εντή ουρανή κτλ. «ε, και άφε μην και μη αφήσει η μην τα αφιλήματα ημών, ω κι εμεί ούτε αφίεμε στα αδελφή ημών. Δεν Λάθο, πατέρι. Λέει: Γιατί? Λέει: Διότι είπε και μη αφήσει τα αφιλήματα ημών, όπω και εμεί δεν αφήομαι τα αφιλήματα στου αδελφού μα. Ε, είναι έτσι που λέει το πατέρι μόνο. Λέει: Ας πατέρα μου λέει, εσύ τι πάει να κάνει τώρα. Εσύ δεν συγχωρά τον αδερφό σου, άρα ούτε και ο Θεός θα συγχωρέσει εσένα. Βλέπετε ας πούμε ότι ε, έχει αντικειμενικά κριτήρια που είναι πιο ασφαλή για μας. Τα αντικειμενικά κριτήρια είναι οι εντολές του Θεού, ο λόγος του Θεού. Τι είπε ο Θεός ότι είναι το σωστό. Έτσι, μας έδωσε τι εντολέ του Θεού που κανονικά δεν μας χρειάζονται, αλλά όμως είναι αναγκαία λόγω της εμπάθειάς μας. Μας είπε ο Θεός, μην λέτε ψέματα, μην ε, ε, ενοχλάτε τον, τον γείτονά σας, να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, να μην ζηλεύεις τον άλλον άνθρωπο, να μην μηχεύσεις, να μην ξεροκάμεις χίλια πράγματα. Ε, όταν έρχεται η ώρα της πρόκλησης του πειρασμού, και λέει, κοίταξε, μα αυτό το πράγμα δεν το χρειάζεται. Το έχει πέταμένο εκεί στην άκρη τη αυλή του. Αν το πιάσω, είναι κλοπή, αυτό δεν το χρειάζεται, δεν το θέλει. Θα το πιάσω τότε. Βρίσκονται και λογίες, μέσα μόνο να κάνω την πράξη εκείνη. Έρχεται όμω η εντολή του Θεού και λέει, ναι, αλλά αυτό δεν είναι δικό σου, κύριε του άλλου, μπορεί να είναι άχρηστο, μπορεί να πέταμένο, μπορεί να νομίζεις ότι δεν το θέλει, αλλά δεν είναι δικό σου άρα δεν μπορεί να το πάρεις γιατί είναι κλοπή ή έρχεται και λέει εγώ δεν θέλω να έχω σχέσεις με έναν άλλο πρόσωπο, μια άλλη γυναίκα εκτός που είναι σύζυγό μου αλλά εκείνη η γυναίκα θέλει να έχουμε σχέσεις και δεν είναι κακό αφού δεν ενοχλούμε κανένα αφού δεν πειράζουμε κανένα διότι τα πάθη μας που μέσα μας μας βρίσκουν χίλιε δικαιολογίε προκειμένου να κάνουμε αυτό που θέλουμε αυτό που μας Παρακινεί το πάθο. Όλοι το ξέρουμε έτσι. Ε, μα τι καθόλου είναι, έχει και πράγματα, α πούμε, βρίσκομαι. Ναι, αλλά υπάρχει η εντολή του Θεού που σου λέει δεν μπορεί να μοιχεύσει, δεν μπορεί να πορνεύσει. Άρα, αυτή η πράξη τι είναι, είναι αυτό που απαγορεύει ο Θεό. Αφού λοιπόν το απαγορεύει ο Θεό, όσε δικαιολογίε και να βρει, δεν μπορεί να κάνει αυτή την κακία. Τώρα πηγαίνω στα σχολεία και τα παιδιά στο σχολείο με ρωτούν συνήθω για τι εκτρώσεις Και λένε, Καλά, επιτρέπεται η Όχι, δεν επιτρέπεται. Εάν μια κοπέλα είναι απάντρευτη και είναι 14 χρονών και έπεσε θύμα βιασμού και οι γονεί της δεν θέλουν να κρατήσει το παιδί και θα την σκοτώσουν αν δεν το ρίξει και θα την απορρίψει η πολιτεία και, και χίλιε δικαιολογίε. Μετά από όλε αυτέ τι δικαιολογίε μπορεί να κάνει έκτρωση. Όχι, δεν μπορεί να κάνει έκτρωση. Βλέπετε ότι ε, προκειμένου να κάνουμε κάτι το οποίο μέσα μας το θέλουμε ή μας διευκολύνει ή μας προκαλεί ειδονή ή ξέρω εγώ είναι πάθος είναι φύση μας δυστυχώς τέτοια, επιστρατεύει χίλιες δικαιολογίες, χίλια πράγματα. Ναι, δικαιολογίες μπορεί να μας πει πολλές στο μυαλό μας, αλλά από πάνω μας κρέμεται ο Λόγος του Θεού που σου λέει ου μηχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψεύδωμα ε, ξέρω εγώ, ου λύψει το όνομα κύριο του Θεοσύνου τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου α, κρίνεις τις πράξεις σου με τον αντικειμενικό Λόγο του Θεού δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα ό,τι και να πεις, ό,τι και να κάνεις, δεν γίνεται έχουμε λοιπόν ένα κριτήριο σοβαρό, ότε όσον είμαστε ακόμα αδύνατοι. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που δεν αναφέρεται μια εντολή του Θεού, έτσι. Παραδείγματος χάρη, λέμε, ξέρω κάτι, τα ναρκωτικά. Λέει πουθενά ο Θεός μην παίρνει ναρκωτικά, όχι. Δεν λέει η Γραφή πουθενά, μην παίρνει ναρκωτικά. Ε, άρα δεν έχουμε εντολή είναι εκεί ε, μπορούμε να το κάνουμε μπορούμε να χρησιμοποιούμε πάλι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε διότι ναι μεν δεν έχουμε σαφή εντολή αλλά μέσα από την όλη διδασκαλία του Ευαγγελίου του Χριστού της Εκκλησίας για την ελευθερία του ανθρώπου είναι είναι φυσικό αποτέλεσμα ότι κάθε πράγμα που δεσμεύει την ελευθερία μας και, και μας κάνει δούλους αυτό το πράγμα ε, είναι μια ύβρις στην προσωπικότητά μας εις στο ανθρώπινο μας πρόσωπο που είναι ελεύθερο άρα ούτε και αυτό μπορώ να το κάνω έστω και αν δεν υπάρχει σαφής εντολή από τον Θεό γιατί τον καιρό εκείνο οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν έτσι δεν ε, δεν ήξεραν να έπαιρναν αυτολικά όμως μέσα από όλη την διδασκαλία βγαίνει αυτό το συμπέρασμα ότι δεν μπορούμε να υποδουλώσουμε τον εαυτό μας σε πράγματα τα οποία θα μας εξαφανίσουν την ελευθερία μας. Α πούμε κι ακόμα ένα βήμα πιο κάτω, ότι και πάλι δεν φαίνεται ένα πράγμα είναι καλό, δεν είναι καλό, έχει τέτοιες δυόψεις. Τι κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε τέτοιε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να διακρίνουμε εμείς Εάν κάτι είναι καλό ή κακό, το πιο ασφαλές είναι να πάμε στον πνευματικό και να ερωτήσουμε. Ή να ερωτήσουμε έναν αδερφό μας άλλο που έχει μια πνευματική κατάσταση και είναι ελεύθερος από το πάθος εκείνο. Δηλαδή, αν πάει να ρωτήσω, ξέρω εγώ, τη συνήφισσα μας, ας πούμε. ξέρεις, εν νομίζεις ότι η να ερωτησουμε εναν αδελφο μας αλλο που εχει μια πνευματικη κατασταση και ειναι ελευθερος απο το παθος εκεινο δηλαδη απανω να ρωτησω ξερω εγω τη συνηφισσα πουμε ξερεις εν νομιζεις οτι η ειναι τιγρης ε, αφού κι εκείνοι πολεμείται με τα ίδια πάθη με εσένα θα σου πει μόνο τίγρης, λεοπάρδαλης. Διότι έχει τα ίδια πάθη μαζί με εσένα. Αν ρωτήσει ένα, ένα μπεκρύ, θα του πει αδελφέ μου, συγγνώμη, είναι ε, ε, κακό πράγμα το κρασί να το κόψω, να σου πει καεμένε. Τι κακό είναι το κρασί το καεμένε, αυτό πράγμα από το σταμίνι, χυμός στα φιλιού Και σε φέρνει και σε ευθυμία, σε κρατά και σε γρήγορση, άμε και μαύρο, που θα στην τώρα, λοιπόν, κακό πράγμα το κρασί, δεν είναι τίποτα και εγώ πίνοντα που έπαθα, δεν έχει τίποτα κακό. Άρα ρωτήσεις έναν που καπνίζει, κακό είναι το κάπνισμα, ε τι κακό είναι, αφού το καπνίζομαι, όλοι και είναι τίποτα. Δηλαδή, να ρωτήσεις κάποιον, αλλά αυτός ο κάποιο που θα ρωτήσεις, να μην έχει το ίδιο πάθος με αυτό που έχεις εσύ μέσα σου, γιατί αν έχει το πάθος εκείνο, σίγουρα να συμφωνήσει μαζί σου, πιθανόν και εσύ να πεις με εγώ ερώτησα και με ναι, ερώτησες αυτό τον οποίο εσύ και εκ το προτέρων ήξερες ότι είναι εμπαθής σε εκείνο το σημείο όπως εσένα θα ρωτήσουμε έναν αδερφό μας, έναν πατέρα μας ο οποίος είναι ελεύθερος από αυτά τα πράγματα έχει ελευθερία Άρα θα μπορέσει να μας πει αντικειμενικά και ουδέτερα αυτό το οποίο θεωρεί ότι είναι το ορθόν. Και βέβαια προηγουμένως εννοείται ότι θα προσευχηθούμε και θα παρακαλέσουμε το Θεό να το φωτίσει εάν αυτό που, που λέμε είναι δείτε τι γίνεται. Κάποτε ή όχι. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Ε, κάποτε ή μάλλον να πει κανείς ότι ξέρεις θα προσευχηθώ και θα πάρω εγώ έτσι μέσα μου πούμε, πληροφορία είναι και αυτό επικίνδυνο έστω και αν ακόμα είσαι μεγάλος Άγιος και έχεις πληροφορίες, έχεις το χάρισμα και τη δύναμη να την πληροφορία από τον Θεό και πάλι ακόμα δεν πρέπει να πιστέψεις τον λογισμό σου αλλά να ρωτήσεις και τον άλλον άνθρωπο δεν θυμάστε ο απόστολο Παύλος ο οποίος ενώ είχε δει τον Χριστό και ενώ είχε ε, αυτή την επειδεία του Χριστού στη ζωή του εν όμως μετά πήγε και βρήκε τον Πέτρο τον Απόστολο να του εξιστορήσει το γεγονός μήπως λέγει ο Παύλος και καινόν έδραμο, μήπως κάνω τον Λάθος και κάνω αυτό τον αγώνα όλο χωρίς να είναι έτσι τα πράγματα παρόλο που ο Χριστός του είπε να το κάνει βλέπετε δεν αυκιάστηκε Στη δική του εμπειρία. Δεν αρκέστηκε στον δικό του λογισμό. Δεν αρκέστηκε στη δική του κρίση και διάκριση. Αλλά πήγε και βρήκε και τον άλλον απόσπατο και του είπε μήπω άραγε ε, πράγματα καλά ή δεν καλά με αυτόν τον τρόπο. Στο γεροντικό λέει ένα ωραίο λόγο ότι κάποιο από κάποτε είχε μια απορία και ζητούσε από τον Θεό απάντηση. Και προσευχόταν, εμεί Προσέρχεται εντενισχύ, απροσευχή, ο Θεό δεν απαντούσε. Είναι περίεργο πράγμα. Πόσο Θεό δεν απαντά, ενώ ο Θεό τον πληροφορούσε. Κάποια στιγμή, αφού πέρασαν ημέρε, ηβδομάδε, και ο Θεό δεν το απαντούσε, του λέει, Εντάξει, φτάνει πλέον, έμα απαντά ο Θεό, θα πάω να ρωτήσω τον γίλλον άνδρα. Έναν άνδρα να που ήταν εκεί δίπλα. Σηκώνεται λοιπόν, βγαίνει από την καλύβα του και μόλι κλείδει την καλύβα. Και βάζω τον κλειδί στην τσέπη να πάνε να ρωτήσω τον άλλον. Αμέσω ο Θεό του απαντά. Εμπνεύματη, ω πληροφορία αυτό που ήθελε. Δεν μέρες, μέρε. Γιατί μου η απάντησε, Διότι τώρα ταπεινώθηκε, σου λέει ο Θεός. Τώρα που ταπεινώθηκε, τα πάω να ρωτήσει, τώρα ο Θεό σου απάντησε. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Το να ερωτήσει είναι ασφάλεια. Εγώ θυμάμαι και στο αγιονόρο που μου και οι μεγάλοι αυτοί γένονται, σημαίνουν ο Παπα Εφρέμ, ο Κατουνακιώτης, που ήταν μεγάλο Άγιος και ενεργούσε, όλη του η ζωή ήταν με πολλές πληροφορίες από τον Θεό. Και μεγάλη παρισσίαν η προσευχή του. Και θυμάμαι για ένα προσωπικό του θέμα κάποτε που προσευχόταν να δει αν έπρεπε να κάνει κάτι ή όχι, δεν αρχιάστηκε στη δική του κρίση, αλλά ήθελε να ρωτήσει τον κύριο Παΐσιο. Δεν θα πάω να βρω τον κύριο Παΐσιο, να τον ρωτήσω, άραγε. Καλό θα κάνουμε έτσι ή κακό. Και λέω κι εγώ καλά: αυτό ο γέροντα θα, θα πάμε από τον κύριο Παίσιο. δεν μπορεί από μόνο του να καταλάβει. Αφού όλοι πήγαμε και το ρωτούσαμε με εκείνον, αυτό είχε ανάγκη να ρωτήσει άλλον. Κι όμω είχε ανάγκη. Και πολλέ φορέ, ιδίω αυτό ο γέροντα ο Κουπα όχι μόνο μεγάλου ανθρώπου, μεγάλου άλλου ασκητέ ρωτούσε, ρωτούσε και εμά. Πολλέ φορέ. Λέει, ξέρει. Θα σου πω αυτό το πράγμα και θέλω να μου πει: Θα κάνω καλά ή δεν θα κάνω καλά. Εμεί λέγαμε γέροντα με μένα, ρωτά. Ναι, εσένα ρωτώ γιατί. Γιατί να μην σε ρωτήσω. Διότι έβλεπε πίσω από την ερώτηση, όχι ποιό ρωτάει, ξέρω εγώ, αλλά έβλεπε αυτό το μυστήριο τη ταπεινώσεω, τη ερωτήσεω προ τον αδελφό μέσα από την προσευχή και έλαπαν την απάντηση την οποία ο Θεό ήθελε. Άρα η διάκριση σε μας, στα δικά μας επίπεδα, έχει αντικειμενικά κριτήρια των Λόγων του Θεού και μετά έχει ως ασφάλεια την ερώτηση των Πνευματικών Πατέρων όταν δεν είναι ξεκάθαρο μέσα μας από τον Λόγο του Θεού. Η διάκριση περί της οποίας ομιλούν οι Άγιοι είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος το οποίο γεννάται στου ανθρώπου οι οποίοι ε, επέρασαν μέσα από την υπακοή και την ταπείνωση και δεν έχουν πλέον δικό τους θέλημα, δεν έχουν δικές τους κρίσεις, αλλά έχουν, είναι τελείως ανοιχτοί στο θέλημα του Θεού. Ό,τι ο Θεός τους αποκαλύψει, αυτό είναι. Και βέβαια ο Θεός ουδέποτε θα αποκαλύψει κάτι που είναι αντίθετο με το θέλημα του. Δεν μπορεί να μας πει ο Θεός, να κάνουμε κάτι που είναι αμαυτία". Ποτέ μια μαρτία δεν ευλογείται από τον Θεό, καμιά φορά. Όμως, μπορεί ο Θεός πολλές φορές, για παιδαγωγικούς λόγους, να πληροφορήσει ανθρώπου να κάνουν πράγματα που φαινομενικά, όχι στην ουσία, αλλά φαινομενικά είναι παραβάσεις μερικών τύπων, έστω και ουσιωδών τύπων. Πούμε. Και ένας άνθρωπος που δεν έχει πολύ πείρα πνευματική, Μπορεί να παρεξηγήσει μερικά πράγματα τέτοια. Ε, ένα απλό παράδειγμα. Ένα Άγιος, ας πούμε, Διάχριστός που λέγαμε προηγουμένως. Έκαμε πράγματα τρελά. Επήγαινε το βράδυ ο Άγιος Ανδρέας, ο Διάχριστός Σαλός, και κοιμόταν μέσα στους οίκους ανοχής. Μαζί με τι κοπέλες εκείνες. Στο ίδιο κρεβάτι. Αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο. Είναι κάτι το οποίο λέμε, πώς το κάνουμε, πάει και κοιμάται μέσα στους ανοχής. Ναι, αλλά αυτός όμως είχε την δύναμη την πνευματική και όλα αυτά τα έκανε γιατί πίσω από αυτά είχε ένα σκοπό. Ο σκοπός του ήταν να τον περιθρονήσουν οι άνθρωποι, να τον, να τον έτσι, θεωρήσουν ξέρω εγώ χαμένο για να ζήσει αυτή τη, το μεγάλο γεγονός της ταπεινώσεως ενώπιον του Θεού. Ναι, αυτό είναι κάτι φαινομενικό. Δεν αμάχτανε όμως, έτσι, δεν έπαιχθη στην αμαρτία ο Άγιος. Μπορεί να ήταν εκεί μέσα, μπορεί να έκαμπνεε τρελά πράγματα φαινομενικά, αλλά οδέποτε αμάχτανε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πω ότι ξέρεις από διάκριση α κάνω μια αμαχτία. Όχι. Η αμαρτία είναι όρος απαράβατος. Δεν μπορώ να αμαρτήσω για διάκριση. Λένε πολλοί. Ξέρεις ε, μέσα στη δουλειά μου ας πούμε λένε σχρά ανέκδοτα και για να μην τους προσβάλλω γελώ και εγώ. Τα έχω από διάκριση. Λένε πούμε, πράγματα για τον Χριστό και την Εκκλησία. Και για να μην φανούμε ότι είμαστε ξέρω εγώ, τους του τους ή ότι δεν μετέχουμε στις ανοησίες τους γελούμε και εμεί μαζί του και εντάξει και νομίζουμε ότι είναι διάκριση. Δεν είναι διάκριση. Είναι δειλή αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να παραβαίνει τον λόγο του Θεού. Δεν μπορείς να δέχεσαι αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν σου είπα να σηκωθεί να το τον δέει τον Δεν σου είπα να του σπάσει τα δόντια του. Αλλά δεν μπορείς να συμμετέχεις στις ανοησίες που λέει ει του Θεού. Δεν μπορεί να μετέχει στα ισχρόλογα που λέει γιατί κανεί δεν τα διάκριση. Η πάμε κάπου και σε μα ρωτούν, Καλά μα, εσύ πάει εκκλησία, Όχι, έπαγο εκκλησία. Δηλαδή, ε, ένα παντά γιατί φοβάσαι να πει ότι πάει σε εκκλησία. Τα είχα να μην του σκανδαλίσω, Μα τι να του σκανδαλίσω, Θα του σκανδαλίσω να το πω ότι πάω στην εκκλησία και δεν σκανδαλίζουν εκείνοι που λένε ότι δεν πάνε δηλαδή. Ποιο από τους δυο σκανδαλίζει τώρα, Εντάξει, δεν σου είπα εγώ να πάει να του πεις, καλημέρα κύριε, Εγώ πάω εκκλησία. Αλλά θα σε ρωτήσει. Δεν μπορείς να πεις όχι εγώ δεν πάω στην Εκκλησία γιατί αυτό είναι άρνηση του Θεού Δεν σε ρωτήσει μήπω νηστεύεις δεν μπορείς να πεις όχι νηστεύω κάπνο δίαιτα ή μόνο στο μάχη μου διότι αρνήσει αυτό που πιστεύεις θα πεις να νηστεύω σήμερα νηστεία οφείλεις να το πεις αν σε ρωτήσει και αν δεν σε ρωτήσει μην το πεις αλλά δεν μπορείς να αρνείσαι γιατί άρνησης είναι άρνησης. Και ξέρετε πολύ καλά ότι οι χριστιανοί ε, οι μάφτυρες απ' αυτό τον ναι και το όχι εστηρίζουν τα. Τους έλεγαν είσαι χριστιανός. Αν έλεγε ναι σημαίνε ξάνατος. Αν έλεγε όχι και ζούσε. Δεν είπαν ε, ας πούμε αν δεν ναι, τώρα έναν κέδι για να έδει, θα τους εξηγήσω αν είμαι χριστιανός. Τι τον ενδιαφέρει εκείνο. Εν ναι, δική εκεί μου υπόθεση. Ας πω έναν όχι και τελειώνομαι. Και να ζήσω. Δεν είχε αυτήν τη την δίθεν ευγενική διάκριση γιατί εκεί δεν υπάρχει διάκριση γιατί εκεί ο λόγος του Θεού είναι σαφής όποιος με αρνηθεί θα τον αρνηθώ και όποιος με ομολογήσει θα τον ομολογήσω δεν μπορείς να αρνείς την πίστη σου στο Χριστό δεν έχεις το θάρρος από μόνος σου να το πεις καλά, μην πας να το από μόνος σου Όμως, μην αρνηθείς εάν σε ρωτήσει γιατί τότε χάνεις αυτή τη σχέση σου με τον Θεό για να μην πω ακόμα ότι χάνεις και την ιδιότητά σου σαν χριστιανός. Ξέρετε εάν ερωτήσουν λέ, λένε οι κανόνες έναν ιερέα και του πούρε εσύ είσαι ιερέας και πει όχι δεν είμαι ιερέας αμέσως χάνει την ιερωσύνη του. Εάν ερωτήσουν έναν χριστιανό είσαι χριστιανός και πει όχι είμαι χριστιανός τότε αυτός έχασε το βάπτισμά του. Ξεκόβεται αμέσως από την εκκλησία, αμέσως κόβεται και μετά θέλει χρήσμα, θέλει ξανά ομολογία πίσεως για να επαναλήθει στην εκκλησία. Άρα δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά τα πράγματα, άρα δεν υπάρχει διάκριση εδώ. Αυτή είναι κοσμική, κοσμική νοοτροπία και δυστυχώ πολλοί αδελφοί μας το κάνουν, ας πούμε για, λέει, για να μην γίνονται σχόλια, να μην με σχολιάζουν ή να μην ειρωνεύονται. Α πούμε την εκκλησία, να μην δημιουργούνται θόρυβος σε δουλειά μου, ε, κάνουν ό,τι ας πούμε δεν πιστεύω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει, μην το από να πηγαίνεις, ας πούμε, να το λέεις, να το διαλαλείς αλλά όταν θα έρθει η ώρα δεν μπορείς να, να μετάσχεις σε κάτι που είναι σαφ, σαφές εναντίον του Θεού και άρνηση του Θεού. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό, διότι μετά θα έχεις άλλα πνευματικά προβλήματα και συνέπειες. Όστε λοιπόν, η διάκριση έχει πάντοτε κριτήριο των νόμο του Θεού και τον λόγο του Θεού, γιατί δεν είναι ε, σε εμάς που είμαστε εμπαθείς, ασφαλές κριτήριο όσο καιρό είμαστε μέσα στα πάθη μα. Κριτήριο ασφαλές είναι για τους Αγίους ανθρώπους για τους ανθρώπους που εκαθάρισαν τον εαυτό τους από τα πάθη και την αμαρτία και μπορούν να κρίνουν ανιδιοτελώς, μπορούν να κρίνουν χωρίς εμπάθεια, μπορούν να κρίνουν ελεύθερα. Αυτοί μπορούν, αλλά και πάλι και αυτοί ήδη για προσωπικά τους θέματα καλό είναι να μην ακούνται στις δικές τους κρίσεις αλλά να ερωτούν και των αδελφών τους όσο και αν ένα πράγμα φαίνεται καλό. Ε, ακόμα και το θέμα της αγάπης, έτσι που είναι η μεγαλύτερη αρετή αγάπη. Εάν δεν έχεις διάκριση, θα καταστρέψει τον άλλον άνθρωπο. Και βλέπετε πόσες φορές καταστρέφουμε και τα παιδιά μας ακόμα από μια δίθεν υπερβολική αγάπη που έχουμε. Ή όταν έρχεται ο άλλος και μου ζητά, ε, δώσ' μου χρήματα. Και ξέρετε αυτά τα χρήματα, θα τα χρησιμοποιήσει για το κακό του. Θα κάνει κακό με τα χρήματα αυτά. Μπορεί να κλαίει να οδύρεται να χτυπιέται. Και ε, ε, εγώ να λυπούμε που τον βλέπω και τον αγαπώ πραγματικά. Και δεν θέλω να του στερήσω κάτι. Αλλά όμως εάν του δώσω χρήματα θα καταστραφεί. Και σφίγω την καρδιά μου και του λέω όχι. Δεν θα σου δώσω. Μα κλαίει οδύρεται. α κλαίει και να οδύρεται. Διότι η διάκριση απαιτεί να μην με νικήσει εκεί την ώρα το συνέστημα τη αγάπη. Αλλά η πραγματική αγάπη που είναι το πραγματικό του υφέρον όχι αυτό που έχει τώρα. Όχι αυτό που είναι α πούμε αυτή τη στιγμή. Ή αυτό το κάνουν νεότεροι άνθρωποι συνήθω. Ε, πάνε να σώσουν άλλου. Έτσι. Πάνε να σώσει άλλου. Αλλά δεν έχει την δύναμη να τον να αντισταθεί αυτό ο ίδιο και πάει και μπαίνει μέσα στη φωλιά του και στο τέλος παρασύρεται Αυτός. Ναι μεν το έκαμε από αγάπη αλλά ήταν χωρίς διάκριση και για το ότι δεν είχε διάκριση εγκαταστράφηκε ο ίδιος. <coughs> για την άσκηση λένε ότι η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή είναι μεγάλες αρετές. Έτσι, διαβάζουμε στους δύο τον Αγίο τι έκανε. Ναι, αλλά και οι ίδιοι Άγιοι είπαν ότι πολλοί άνθρωποι, λέει, ε, ένιωσαν κυριολεκτικά τα σώματα τους από την άσκηση, αλλά επειδή δεν είχαν διάκριση, χάθηκαν. Μπορεί να εσύ να έχει μέσα σου και να κάνει πράγματα, ας πούμε, μόνη δύναμη σου, αλλά δεν έχει διάκριση, δεν καταλαβαίνεις ότι καταστρέφει τον εαυτό σου, παραδείγματο χάρη, Ή Εντάξει, αυτό αυτός ο Θεός πάντου ας πει ότι έχω να τον καταστρέψω. Ένας έγγαμος άνθρωπος <κοίλιο> λέει εγώ να προσευχηθώ απόψε ή θέλω να κάνω κάθε νύχτα τρεις ώρες προσευχή και μόλις πάει σπίτιν του και φάει ή τακτοποιηθεί κλείνει μέσα το δωμάτιο του για να κάνει τις προσευχές του και προσεύχεται και μελετά ώρες. Ναι, το κάνει από καλή διάθεση, από αγάπη Θεού, από ζήλο αλλά είναι αδιάκριτο Για ποιο λόγο. Γιατί έξω από το δωμάτιο του είναι η γυναίκα του και τα μωρά του που τον έχουν ανάγκη να του μιλήσει, να κάτσει μαζί τους, να τους σταθεί, ας πούμε, και αυτός προσεύχεται και δεν κάθεται με τη σύζυγό του. Και δημιουργεί προβλήματα σπήνει του. Και όταν μετά η του έχει προβλήματα και διαμαυτήρεται και λέει «Κάτσετε λίγο μαζί μας, ξέρω εγώ, βοήθηκε σε λίγο τα παιδιά, κάνε κάτι». Ναι, μα εγώ κάνω το έργο του Θεού. Ενώ ε, αυτό που κάνει μπορεί να φέρει το έργο Θεού, αλλά είναι αδιάκριτο. Είναι αδιάκριτο να κάνεις και την προσευχή σου. Αλλά δεν είναι μόνο η προσευχή που έχεις καθήκον. Έχεις και άλλα καθήκοντα. Είσαι σύζυγος, σε πατέρας, είσαι οικογενειάρχης, θα κοιτάξεις και άλλα πράγματα. Ή κάποιο άνθρωπο λέει ότι ξέρει, ε, έχω κάποια χρήματα και θα τα δώσω όλα στου φτωχούς. Καλό πράγμα λέει. δώσα σου το κουρ. Ναι, αλλά δεν σκέφτηκε όμως ότι μα... δεν είμαι μόνος μου. Αν ήμουν μόνος μου, δώσα όλα. Έχω πίσω μου παιδιά, σύζυγο, οικογένεια, τι θα γίνει. Έχω χρήματα να τακτοποιήσω τα παιδιά μου, να τα σπουδάσω, να θρέψω την οικογένειά μου, ξέρω εγώ να... Έχει να... τίχει, να ανταποκριθώ, ας πούμε, στις μου. Βλέπετε, αδιακρισία. αδιακρισία. Και θα τελειώσω με ένα δίκαιμα που λέγε παντούτο Γεώργο Παΐσιος. Λέγε, τι σημαίνει αδιακρισία. Αυτό το λέγεται για μια συγκεκριμένη ιστορική περίσταση, που δεν θα σας την πω για να μην δημιουργήσω άλλες εντυπώσεις. Λέγε, σε μια εκκλησία, σε έναν ναό μέσα, ε, είναι γεμάτε, γίνεται λειτουργία είναι γεμάτη κόσμο. Μένω σαν νοό μεγάλο και γίνεται λειτουργία κάτω στο ιερό. Γίνεται λειτουργία σε μια κρίσιμη ώρα, σε σημαντικές ώρες. Ο νεοκώρος είναι πίσω-πίσω στο μπαγκάρι και βλέπει έτσι, μακριά τα τελούμενα. Κάποια στιγμή βλέπει ότι εκεί στο μανάλι κάτω μακριά, παλιά που ανάβαμε κυριά στα Μανάλλη από αυτό το Χριστό και στην Παναγία, τώρα τον κάτω ευκυγός, Εκείνο ένα κερί κάτι έπαθε, μια λαμπάδα το σπάντου και πήρε φωτιά. Τι κάνει ο, ο ανόητος νεοκόρος. Τρέχει από το πίσω, από το βάθος της εκκλησίας, σα τον κόσμο, σπρώχνει ποδό, σπρώχνει από εκεί να τρέξει, να πάει, να πάει, να πάει, να πάει, να πάει μπροστά, να βυθίσει να σβήσει το κερί. Και όταν το σβήσει το είναι φωταμα, πλέον. γιατί το κερί. Τη ζημιά που είχαμε στον κόσμο, τη φασαρία, την οφλαγωγία, την αγκαταστασία δεν την είδε και είδε το κερίδιο γύρω το οποίο θα έρθει σε λίγο μόνο του. Άφησε να σβήσει μόνο του. Η ζημιά που κάνει είναι πολύ πιο μεγάλη και η φασαρία που κάνει. Αυτή είναι η έλλειψη διακρίσεως. Δηλαδή, πριν κάνει μερικά πράγματα, πριν κάνει την ενέργεια, σκέφτου τι κάνει. Σκέφτου τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει. Τι αποτελέσματα έχει, Για ποιο λόγο το κάνει και μετά αυτή η ενέργεια είναι, α πούμε, μέσα από την ευλογία των εντολών του Θεού, Έχει τη σφαγιά των εντολών του Θεού ή όχι. Ή παραδείγματο χάρη, ε, λέμε και τα μικρά παιδιά. Λέμε, τα παιδιά σα στην εκκλησία. Ε, σε ευλογία. Θα έρθουν τα μικρά παιδιά στην εκκλησία. Έχει γονεί, φέρνει τα παιδάκι στην εκκλησία, πάει το βάζει μπροστά, μπροστά προ τον μωρό, αρχίζει να χορεύει εκείνο πάνω στην ωραία μπύλη και ποιο να τολμήσει να πει του μωρού πίνε παραγγείλει. Διασπάται όλο το εκκλησίασμα, παρακολουθά το μωρό, άλλοι δευριάζουν, άλλοι γοκίζουν, άλλοι γελούν, άλλοι θυμώνουν, άλλοι κατακρίνουν τη μάνα, άλλοι κατακρίνουν τον παπά που δεν είναι πεμβαίνει. Τέλο πάντων γίνεται άνω κάτω όλο το εκκλησίασμα. Και λέει τη μητέρα, Καλά παιδί μου, κι άστο το μωρό το ευλογημένο, πάρτο πίσω και να βγει λίγο έξω. Μα είναι, πρέπει τα μωρά να έρχονται εκκλησία. Μα σου είπε κανένα μήνυμα στον μωρό σου εκκλησία, αλλά έσου είπα το βάδι που μπροστά στην ωραία πίνη, παρ' το παιδάκι είναι έξω. Όχι, τότε θα κουραστεί το μωρό, να βγει λίγο έξω, να παίξει, να ξεσκάσει και ξανά να το βάζει μέσα. Δεν καταλαβαίνει ότι με το να το έχει μπροστά καταστρέφεις όλο το γεγονό τη ίδια Με το Με τον Άγια να μπορούμε να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει, να κλαίει. Και δεν το βγάζει έξω από τον νάο. Γιατί λέει πρέπει να βγάλουμε τα μωρά έξω. Εν να αμβούμε εμεί ναι, τότε, ναι, ναι. όλοι το έχουμε τον μωρό μόνο του. Και να κλαίει με στην Εκκλησία. Ε, μα και εμεί πρέπει να μείνουμε με στην Εκκλησία. Δεν πρέπει να μείνουμε μόνο το τον μωρό σου. Κλαίει. Φου... Θυμώνει, φωνάζει το παιδάκι. Ε, ναι, βγάλει το λίγο έξω. Δεν χάθηκε ο κόσμο. Δεν θα πάθει τίποτα το μωρό. Για αν γυλικά και έξω. Φεύτω σου στην εκκλησία. Αλλά να έχει τη διάκριση, να καταλάβεις ότι αυτοί οι άνθρωποι πάνε και στην εκκλησία. Ε, δεν είναι όλοι οι του μωρού σου, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι πονεμένοι, άνθρωποι μη δικαιωμένοι. Χιλιολογώνουν άνθρωποι και καθέναν τον δικό του τρόπο. Πάνε και να προσευχηθούν. Πάνε και να ακούσουν κάτι. Δεν μπορεί ένα παιδάκι, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να καταστρέφει το όλον έργο γιατί πρέπει να είναι μέσα στον ναό. Εδώ χρειάζεται διάκριση. Γίνεται μια ομιλία, α Ένα μωρό τρέχει πάνω κάτω. Ε, μα και ο που μιλάει δεν μπορεί να τη συνέχεια πλέον ένα τρέχει πάνω κάτω. Ε, αν μπορεί να το αντέξει, καλό, Θυμάμαι και πνευματικού ανθρώπου ακόμα. Με το μα είπε σταματήσουν τον μωρό, δεν χρειάζεται να μπορεί να τον μωρό έξω. Επροσβάστηκε τη του. Επιτρέπεται να μας πει να τον μωρό έξω. Ε, αφού δεν το σκέφτηκες που μόνη σου ότι ενοχλά το μωρό σου τρέχοντας πάνω κάτω, ε, τι θα γίνει το λοιπόν, ένα εκ των δύο πρέπει να σταματήσει. Ή ο πάντερ να μιλά, ή το μωρό να τρέχει. Ε, αφού το μωρό δεν σταματήσει να τρέχει, πώς θα μπορούσε να συνεχίσει να μιλάει εκείνος ο άνθρωπος, που είναι άνθρωπος και πρέπει να σκέφτεται τι πρέπει να πει όταν έχει να αναπτύξει ένα θέμα σοβαρό. Υπάρχουν άνθρωποι. Που δεν μπορούν όταν υπάρχει μια κίνηση, ένα θόρυβο να μπορούν να, να συγκεντρωθούν να μιλήσουν. Ε, ναι, αλλά οι υπόλοιποι άνθρωποι που ήρθαν εδώ να ακούσουν ήρθαν να ακούσουν μια ομιλία, ένα λόγο Θεού, κάτι συγκεκριμένο. Δεν ήρθαν να δουν το μωρό μου με μένα ή ξέρω εγώ τον οποιοδήποτε άλλο. Βλέπετε, ε, η διάκριση είναι και στα απλά καθημερινά πράγματα. Και στα απλά καθημερινά πράγματα. Πηγαίνει σε ένα σπίτι και παίρνει το μωρό σου και πασαλίβεται με εκείνα τα γλυκίσματα που του κερνούν. Και πάει παίρνει στους καναπές, το αχλό, και τους καλυμάδους του καναπέδε του ανθρώπου και του κάνει του γένου. Ε, τι, τι, τι θέλει, Θε άγιο πνεύμα να σου πει ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εσύ να θα σου άρεσε στα δικά σου έργα, στου δικού σου τοίχου να κάνουν αυτό το πράγμα. Θυμάμαι μια φορά εκεί που μέναμε στον κονάκι στη Θεσσαλονίκη. Κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι τότε, τώρα μπήκαν στην εκκλησία, ε, έφανα τα μωράκια του να τα ευλογήσει ο γέροντα όταν ο διόντως ήχόταν έξω. Με τα χαρά, όσο γέροντας ήχόταν τα παιδάκια, τα ευλογούσε κτλ. Ε, εκεί είναι από ευλάβεια και από αγάπη, με έναν αρκετή ώρα κοντά μα. Ε, το βορώ, Όμω δεν καταλάβαινε ότι εδώ είναι ο γέροντας και και, ξέρω εγώ. Ε, το έδιναν και κάπως αφλομάστερ, αυτά τα, τα Έκαμε τους τείχους γέρημους που λένε. Έλεγαν του γέροντα, γέροντα πειράζει α πούμε. Ο γέροντας τι να τους πει, έλεγε, ε, σαν γεωγραφίες είναι. Ε, στο τέλος. Αλλά χτίσαν οι υπόλοιποι, ε, έλεγε, δε θα αφήσει τείχων ε, ε, καθαρών, το μωρό. τι θα γίνει στο τέλος. Και διαρωτόμαστε, καλά, εντάξει ρε παιδί. Τι θα σου πει ο Γέρνοντα. Ο Γέρνοντα για να μην σε στενοχωρήσει, σου λέει Καλά, δεν πειράζει. Εντάξει, σαν τις Αλλά εσύ δεν έχει διάκριση να καταλάβει το μωρό σου. Δεν μπορεί να γράψει πάνω στου τσιερού τείχου. Δεν μπορεί να βγαίνει με τα παπούτσια του πάνω στα έπιπλα του άλλου ανθρώπου. Δεν μπορεί, α πούμε, πηγαίνουμε σε μια συγκέντρωση. Και έρχεται ένα άνθρωπο με ένα παιδάκι μικρό. Δεν έχω τίποτα με τα παιδάκια, μην νομίζετε. Δεν έχω αντίον μωρών, τίποτε. Αλλά είναι απλά πράγματα και πρέπει κάτι να λεχθεί. αρχίζεις πέμε σε μάνα μου ξέρω εγώ το θερνό και ε, δεν το μισοπέν το ολόκληρο δηλαδή διαλύεται όλη, όλος ο σκοπός της συγκεντρώσεω γιατί πρέπει το χωρό να πει το ποίμα του ε, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι καλά, είναι ωραία, χαριτωμένα είναι όμορφα αλλά είναι αδιάκριτα και δημιουργούν προβλήματα ενώ ο πνευματικό άνθρωπο αποκτά και διάκριση και σε αυτά ακόμα, και αυτά τα καθημερινά και σε αυτά τα, τα τρέχοντα θέματα. Γιατί είναι ιδίωμα του Θεού, ιδίωμα του ανθρώπου του πνευματικού να έχει μια όχι, να, όχι έτσι αρρωστημένη συναισθηματικότητα και αρρωστημένη τελειομανία, αλλά μια υγιή αίσθηση της διακρίσεως μερικών πραγμάτων. Πώς μερικά πράγματα δεν γίνονται. Και αν ακόμα ας πούμε, πει κάποιο κάτι, να το καταλάβω ότι κοίταξε καλά από τίποτα, αφού δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα ότι ενωφλώ, ότι ξέρω εγώ δεν έπρεπε να κάνω αυτό το πράγμα, δεν έπρεπε να αργήσουμε γύρω τον τρόπο. Και μέσα από την πείρα, τη δική μας, την πείρα άλλων ανθρώπων, αυτά που διαβάζουμε από του βίους των Αγίων, από τον Λόγο του Θεού βγαίνει σαν απόσταγμα αυτό το μεγάλο λάφυρο της, της διακρίσεως. Δεν είναι κάτι που έρχεται γρήγορα, ούτε κάτι που έρχεται εύκολα. Θέλει χρόνια να έρθει στον άνθρωπο. Πρέπει ο άνθρωπο να πάθει πολλά για να μάθει πολλά. Πρέπει να πάθει για να μάθει. Και θα πάθει ο ίδιος και θα δεί και σε άλλους ανθρώπους παθήματα και θα διαβάσει και να δεί και στους βίους των Αγίων και θα δει από τον Λόγο του Θεού και θα δει και από την πείρα την πνευματική και όλα αυτά τα πράγματα σαν απόσταγμα έτσι λίγο λίγο λίγο θα μαζώσουν δώσουν τη μεγάλη πείρα η οποία θα γεννήσει τη διάκριση στον αγώνα μας, στη διάκριση στη ζωή μας και τέλος την πνευματική διάκριση που θα διακρίνουμε τα πνεύματα ή κάτι είναι εκ του Θεού ή κάτι είναι εκ των δαιμόνων, για κάτι μας αναπάβει, αφού έχουμε καθαρίσει από τα πάθη και την αμαρτία ή κάτι μας αναπάβει γιατί αναπάβει τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Αυτά περίπου έτσι νομίζω ότι μπορούσα να πω για τη διάκριση, η οποία είναι τεράστιο, τεράστιο κεφάλαιο, αφού ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος έχει γράψει ένα τεράστιο κεφάλαιο περί διακρίσεως σε τρία μέρη, το πιο μεγάλο κεφάλαιο που μιλά από, από όλε τις άλλες βαθμίδες που αναφέρει στην πνευματική ζωή. Η τεράστιο το, το θέμα της διακλήσεως αε, μαθαίνει κανείς κοντά σε Αγίους Ανθρώπους και από την πείρα τη ζωής και των Αγίων της εκκλησία μας. Αυτά προς παρόν. Ερωτήσεις έχει. <Συσχε> λοιπόν, Λογκία, ακούμε. Επίση, μα ότι η αγκατάσταση είναι κομμάτια. είναι κομμάτια. Η είναι Ας πούμε προσωπικά, πιστεύω ότι ο Άλφα, ο Επισκοπός, όχι το ορμαντικό φυσικό, Άλφα, είναι ο πιο κατάλληλος. Λέω τώρα η μου κυρία, αν με ρωτήσεις φυσικά κάποιος, έχω να τσίψω. Αλλά δεν το θεωρούμε φυσικό και εννομένοι στα εισαγωγικά, ότι θέλω να προσπαθήσουμε να ανατσίψουμε, χωρίς να δοίσουμε, χωρίς να πάρει αγγελικά. Να προσπαθήσουμε να πείσουμε και άλλου περί του τι πιστεύουμε εμεί. Ε, ναι, δείτε. και αυτό μεταδιακρίσιος, έτσι. Ωραία, πε ότι α πούμε. Ε, για οποιοδήποτε θέμα, δεν είμαι τώρα για τις αρχιεπισκοπικέ εκλογέ. Ε, για, ε. για οποιοδήποτε θέμα, θέλουμε να διαφωτίσουμε μερικού ανθρώπου. Θα πούμε τι απόψει μα. Έτσι, γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο, εγώ νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι το καλύτερο. Και μένει εκεί. Ε, δεν μπορεί να τον εκβιάσεις τον άλλο άνθρωπο ή να πει προκειμένου να τον πείσω θα του πω ψέματα ας πούμε, ότι ξέρεις ε, τα πράγματα είναι έτσι όπω το λέω εγώ. Είναι ψέματα. Δεν είναι αληθινά. Δεν μπορεί να λύσει ψέματα προκειμένου να πείσει τον άλλο. Γιατί παραβαίνει την εντολή του Θεού που λέει αμήνλεψεις ψέματα. Θα πεις την αλήθεια. Αλλά θα μιλώ συνέχεια γιατί το πρόσωπο που πιστεύω ότι είναι το καταλληλό. Αυτό δεν σου απαγορεύεται να για έναν πρόσωπο ή για μια ιδέα που πιστεύεις εσύ. Δεν απαγορεύεται, έτσι, αλλά απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουμε ε, απάτες, πλάνες, ψέματα, οτιδήποτε. Θα πω την αλήθεια και οτιδήποτε πιστεύω και από εκεί πέρα όλος ο ασκαλικός νομίζει. Ναι, Κοίταξε, όταν λέει ο Χρυσός ότι ο λίχνος του σώματος είναι ο φθαλμός. Οι πατέρες θεωρούν <coughs> ότι το λίχνος και το φως του ανθρώπου είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, το οποίο φωτίζει τον άνθρωπο και η χάρη είναι αυτή που δημιουργεί την διάκριση. Έτσι Και αυτό βέβαια αφορά τους τελείους. Τα υπόλοιπα έχουμε έμεσε αναφορές, όχι άμεσες. Το όλο πνεύμα της γραφής, το όλο πνεύμα του πνευματικής ζωής αφορά αυτήν τη διάκριση, το πως ενεργείς σε ορισμένες περιπτώσεις με αυτόν τον τρόπο ή με τον άλλο. Μας έδειξε και ο Χριστός με τη ζωή του εξάλλου αυτό το πράγμα. Μα το, το βλέπουμε στη ζωή των Αγίων. Η ίδια η ζωή των Αγίων των προφητών, των Αποστόλων, των μαρτύνων κτλ είναι μαθήματα διακρίσεως. Γι' αυτόν η Ιβή των Αγίων είναι απλανή δάσκαλοι των ανθρώπων. Γιατί μέσα από τη ζωή, τη ζωή των Αγίων <coughs> βλέπουμε πως αυτοί ενεργούσαν Στι διάφορες περιπτώσεις και άρα μπορούμε να ξέρουμε πως ενεργούμε κι εμείς. Ναι κύριε Παρδάβα. Ακριβώς αυτό ε, συνεχωρεί τις στάσεις του κυρίου, όλα το πάθος. Δηλαδή, τα στον παιδά του να σιώβησαν. Ναι. Έκριβε ναι, ναι, όλη η ζωή του Χριστού, τα πάντα κατευθύνουν σε αυτό το γεγονός. Δηλαδή, αυτή τη διάκριση των ενεργειών μας και των πνευμάτων. Αλλά, να το θέμα του Θεού, ο του χριστιανού, κάθε περίσταση. Μάλιστα. είναι μια Μάλιστα. Εγώ η παιδιά αγάπη, αγάπη, και ναι. ε, αγάπη είναι υπερβολή. η παιδιά Η η η η Η είναι <στοί> Δηλαδή, μπορούμε να πούμε έτσι με απλά λόγια, ότι κάθε άκρο είναι λάθος. Έτσι. Και η έλλειψης και η υπερβολή. Κάθε άκρο, γι' αυτό είπαν, οι Παττέρες, τα άκρα είναι το δαιμόνων. Κάθε ακραίο πράγμα, είτε από τη μια πλευρά είτε από την άλλη πλευρά, είναι λαθασμένο. Ξέρω εγώ, ε, το να, όπως είπε ο κ. Βαρνάβας, οι σπατάλη είναι αμαυτία. Η τσιγκουνιά είναι η το μέσο να οικονομίσεις σωστά αυτά τα οποία έχεις. Να μην γίνεις δούλος τους, ούτε να τα πετάσεις, ούτε να τα λατρεύεις. Τα χρησιμοποιήσεις όμορφα, τα καλά, για τον σκοπό του Θεού. Δηλαδή το μέσο συνήθως σε ενέργειες μας είναι αυτό το οποίο είναι πιο ασφαλές. Ναι. από μέσα ναι. Θέλουμε να πούμε ότι είναι από τον άνθρωπο που έχει αγάπη, αλλά η διάκριση είναι το μέτρο που θα χρησιμοποιήσει την αγάπη. Γιατί η αδιάκριτη αγάπη, κανεί λάθη. υπάρχει και το μέτρο. Δεν νομίζω. Ε, εάν είναι μόνον αγάπη, χωρίς διάκριση μπορεί να μας βλάψει. Διότι μπορεί να είναι χωρί να απαθεί μπορεί να χωρί αγάπη ή ακόμα και χωρίς να είναι, να, να είναι εμπαθής προς το Θεό εννοείται. Καλά προς το Θεό η αγάπη είναι άμετρος. Εκεί δεν βλάφει κανέναν. Αλλά προς του αδελφούς μας η αγάπη θέλει διάκριση. Θέλει διάκριση. Γιατί Μπορεί mm -hmm. να πω ότι έχω αγάπη, παραδείγμα ως χάρη. Έτσι, έχω ένα αυτοκίνητο και πηγαίνω μια εκδρομή και μου λένε, πάει σε εκδρομή, ναι, να έρθω και εγώ μέσα και μπαίνω μέσα, βάζω και από πάνω, βάζω και παντού και τους παρασωνώνω στον δρόμο. <ΣΣΣΣ> από αγάπη τους παίρνω όλους, <ΣΣΣ> αλλά στο τέλο τους έκανα κολύφα. Ναι. Μαζί, πάνε μαζί Η αγάπη είναι σαν το άλλα. Όπως ο, ο, ο γέροντας Ιωσήφ Ο αείμνης ο Μακαριστός Έλεγε πάντοτε Στους, στους υποτακτικούς του Παιδιά άλλα, βάφτε άλλα. Το άλλα πάει παντού Η, η διάκριση το άλλα Σε όλες τις ενεργειές μας Δηλαδή, οτιδήποτε κάνεις Βάλε του το άλλα της διακρίσεως Να μπορέσει να κρίνεις τι πράξεις σου μέσα από τη διάκριση να μην κάνει κακό ούτε στον εαυτό σου ούτε στου άλλου. Υπάρχουν περιπτώσει ανθρώπων που και εμεί, τα πνευματικά, λέμε Αυτό το πρόσωπο ξέχαστο. Μην το ξαναμιλήσει. Και γινόμαστε αυστηροί. Μα σου λέει, Μα έχει ανάγκη, κλαίει. Να μην τον πάρει τηλέφωνο. Όχι, δεν θα πάρει τηλέφωνο. Τίποτα, α κλαίει, α χτυπιέται. Δεν θα πάρει τηλέφωνο. Φαίνεται σκληρότητα, φαίνεται κακία. Αλλά είναι αγάπη όμω. Γιατί αν τον πάρει τηλέφωνο θα καταστραφεί πάλι. Ναι, αυτό είναι η διάκριση τη αγάπης, μάλιστα Ναι Στην πνευματική ζωή, ακρότητες... ζωή μπορεί να υπάρξουν και ακρότητες Μάλιστα Ναι, είναι ακρότητες Αλλά ακρότητες οι οποίες γίνονταν κατόπιν πληροφορίας από τον Θεό και έτσι δεν επέφτανε έξω. Έτσι, παραδείγμα ως χάρη, βλέπουμε σε μερικούς ανθρώπους που είναι, ξέρω, πολύ δυνατοί και αυτοί πολύ δυνατοί κάνουν και πολύ δυνατά πράγματα αλλά δεν είναι για όλους μας αυτά. Αυτές είναι μερικές εξαιρέσεις οι οποίοι είχαν την πληροφορία από τον Θεό και το χάρισμα να έχουν αυτήν τη, τη, τη σαλότητα αλλά αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε όλοι γιατί να γίνουμε όλοι διαχρηστό σαλί, διότι ύστερα μπορεί να γίνουμε σαλί αλλά όχι διαχρηστό, αλλά πραγματική. Και μετά να πάμε στο τρελοκομείο στο τέλο. Κάποια άλλη κοπέλα εδώ, και μετά από διάκριση πρέπει να σταματήσουμε. Ναι. Θέλω ήταν δύο περιστατικά στη συσκέψη μου για το θέμα τη διάκριση εκτό τη εκκλησία τη ορθοπολισία. Είχε αναφερθεί κάποτε στι ειδήσει όταν έπεσαν οι δύο πύργοι ε, κάποιοι πυροσβέστες πήγαν ε, να συμπαρασταθούν στις χείρες συναδέλφων μου. Και τελικά άφησαν τις οικογένειες τους, την κατέληξαν τις υγείας και τις πίες, ah. και τελικά αισθήξαν ε, τις χείρες. Yeah. <laughs> <laughs> Αδιακρυσία, βλέπετε. Ε, ε, κάτι σκέφτηκα πόσο μας προστατεύει η κλησία. Ε, και το άνθρωπο που ήρθε στο στην... μυαλό μου ήταν μια περίπτωση που γνωρίζω. Ε, Κάποιο ε, νεαρό πατέρα, ο οποίο ήταν προηγουμένο σε μια ανέρεση, και τέλο πάντων άφησε την οικογένεια με όλε τι υποχρεώσει και θα ήθελε να κηρύξει την ανέρεση. Και στο τέλο Πάλι... η διάκριση με την οικογένεια. Πάλι η αδιακρισία. Η αδιακρισία είναι αυτό που μπαίνει παντού. Και σε όλα δίδει αληθινό σκοπό και πραγματικό νόημα. Αυτό είναι η διάκριση. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Χριστέ το φως του αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπα. Ερχόμενοι στον τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάστο φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό τα φως του απρόσιτον και κατεύθυνος, τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράνου σου Μητρός και πάνω σου τον Αγίο Νομή. των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον Καλό βράδυ.